πριν έναν μεσημέρι, μετά τύχη, χωρίς η μουτζούρα της, γράφεις, αγαπώ, γράφεις, αγαπώ πολύ και το εννοεί, όπως εννοούσε το κάτι παραπάνω, για όλα θα γράφεις, ξηγώ, για όλα θα γράφεις, Κόπος για το φίλισας αν σε Φεύγω όχι δεν μένω θέλω στην ολοκληρωμένη του. Λέπου που με κοιτάς πίσω από τα ενώ δίχο το τη της μάνας και η γλώσσα mm -hmm. λέει πίσω τα δόντια Άτε <Άρα>